Ραδιοκαταγραφές Εγχείρημα παρέμβαση στη φλιαρία του λόγου Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει τον παλμό της επικαιρότητα στους 91,2 FM της πυραϊκής εκκλησίας. Κροατές, καλησπέρα σα. Ακούτε τι ραδιοκαταγραφές, τη ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. Μπορείτε να μα ακούτε από το site τη χθε www.χθε.gr και από του 91,2 ΜΚ της Πυραϊκή Εκκλησίας. Μπορείτε επίση να κατεβάσετε και να ακούτε παλαιότερε εκπομπέ μα από το site τη χθε www.χθε.gr. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μα μέσω τη ηλεκτρονική μα διεύθυνση ραδιοκαταγραφέ παπποκυχφέ.gr. Μαζί σα για την ώρα περίπου θα βρίσκονται ο Αλέξη Παπά. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Η Ιωάννα Χατζηχαστοδούλου. Καλησπέρα. Η Μαρία Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Και η Ελισάβετ Σαλιβέρου. Ενώ τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρη Γιάνγκου. Μαζί σας απόψε έχουμε δύο νέα κορίτσια πρωτοετής, την Ιωάννα και τη Μαρία, οι οποίες έχουν γράψει ένα άρθρο για την παρεμβολή, το οποίο θα είναι στο προσεχές τεύχος. Τις έχουμε καλέσει λοιπόν να μας μιλήσουν λίγο για το άρθρο τους και να πούμε για μια μεγάλη γιορτή που έρχεται αυτή των τριών ενεργών. Ε, όπως είπα λοιπόν, με αφορμή ένα άρθρο που γράψαμε στην Παρεμβολή, το περιοδικό που εκδίδεται από του φοιτητέ τη Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, με θέμα τρει μεγάλε μορφέ τη ορθοδοξία που έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα την παιδεία και φυσικά μιλάμε για το Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Ιάννη τον Χρυσότομο. Ε, Μα ζητήθηκε έτσι να συζητήσουμε απόψε για το σπουδαίο έργο αυτών των τριών ιεραρχών, αλλά κυρίω να ανιχνεύσουμε το αντίκτυπο που μπορεί να έχει το έργο του, οι του, στο σημερινό εκπαιδευτικό καμφούζιο. Ένα θέμα σαφώς επίκαιρο, καθώς αυτές τις μέρες τιμούμε τη μνήμη τους, αλλά και διαχρονικό, καθώς η διδαχή των τριών ιεραρχών αποτελεί πρότυπο παιδείας για κάθε εποχή. Στοιχεία τώρα για, για το βίο αυτών των τριών Αγίων. Ε, αρχικά ο Μέγας Βασίλειος γεννιέται το 330 μετά Χριστόν στην Οκεσάρια του Πόντου από σε Ευγενεί με δυνατό χριστιανικό φρόνημα. Τα πρώτα του γράμματα του τα δίδαξε ο πατέρα του. Συνέχισε ύστερα τι σπουδέ του στην Κεσάρια της Καποδοκία και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Εκεί σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, φιλοσοφία, ιατρική, ρητορική και γραμματική ο όλε όλες τις τότε γνωστές επιστήμες, οι του αυτές δίρκησαν 4,5 χρόνια. Ο ίδιος, το 358, επηρεασμένος από το θάνατο του αδελφού του μοναχού Νευκρατίου, βαφτίζεται χριστιανός και αποφασίζει να αφιερώσει τον εαυτό του στην ασχη... ασκητική πολιτεία. Εκλέγεται διάδοχος στην επισκοπική έδρα της Κεσάρια και αναλαμβάνει σύντο χρόνο, λόγω του κύρου του, το κύριο του την εξαρχία τη Αρχιεπισκοπή του Πόντου. Έργο ζωή και σημαντικό σταθμό στην πορεία του, αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία ενό κοινωνικού φιλανθρωπικού συστήματο, του, του, του πτωχοκομείου η Βασιλιάδα. Κατοπονημένο από την ευρεία δράση που ανέπτυξε σε πολλού τομεί τη χριστιανική μαρτυρία, καθώ και την ασχετική ζωή, την οποία ακολούθησε, ο Βασίλειο πεθαίνει την 1η Ιανουαρίου το 379, σε ηλικία 50 ετών. Ε, όπως βλέπουμε από αυτά που μας είπες, ε, παρατηρούμε ότι κάτι πρωτότυπο θα λέγαμε, ότι προτίμησε δόξες όχι κοσμικές, καθώς το μέλλον του προδιαγραφόταν με βάση τις σπουδέ του που είχε κάνει, λαμπρό, ε, όμως εκείνος προτίμησε τη δόξα του Θεού, που τόσο αγάπησε και έτσι έγινε ο ίδιος υπηρέτης του ποιμνιού του, κατά μήμηση Χριστού, αλλά και φυσικά συστηματικό οργανωτής του μοναχικού βίου. Μάλιστα, ο ιστορικός παπαριγόπουλος αναφέρει για το Μέγα Βασίλειο, ο αληθής του Ευαγγελίου Επίσκοπος, ο πατήρ του λαού, ο φίλος των δυστυχών, στο στην πίστη, ανεξάντρητος στην ελεημοσύνη. Στη συνέχεια, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αδελφικός φίλος του Μέγα Βασίλειου, γεννιέται το 329 μετά Χριστόν, στην Αριανζό, κομμόπουλη της Καπαδοκίας, από τον Γρηγόριο, επίσκοπο και την όνα. Εκεί διδάσκεται τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ τη μέση στην Κεσάρια, όπου γνωρίζεται με το συμμαχητή του Μέγα Βασίλειο. Έπειτα, πηγαίνει κοντά στου περίφημου διδασκάλου της Ρητορική, στη Παλαιστίνη και στην Αλεξάνδρεια. Και τέλος στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Οι σπουδέ του διήρκησαν 13 ολόκληρα χρόνια. Ε, μετά από αυτές τις σπουδέ του στην Αθήνα, ο Γρηγόριος επιστρέφει στην πατρίδα του, μόλον του πρόσφεραν έδρα καθηγητή πανεπιστημίου. Εκεί ο πατέρας του, επίσκοπος Ναζιανζού τον χειροτονεί πρεσβύτερο, αλλά ο Άγιος προτιμά την ησυχία του αναχωρητηρίου στον Πόντο, κοντά στο φίλο του Βασίλειου, για περισσότερη άσκηση στην πνευματική ζωή. Ύστερα, όμως, από θερμές παρακλήσεις των δικών του, επιστρέφει στην πατρίδα του και μπαίνει στην ενεργό δράση της Εκκλησίας. Στα 43 του λοιπόν ο χρόνια, ο Θεό τον ανήψωσε στο επισκοπικό αξίωμα. Έδρα του ορίστηκε η περιοχή των Στασίμων την οποία ποτέ δεν πείμανε λόγω των αριανών κατοίκων τη. Το 381 ο μέγας Θεοδόσιος τον αναδεικνύει πατριάρχη Κωνσταντινούπόλεως και τελειώνει με ειρήνη τη ζωή του το 390. Η εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του στις 25 Ιανουαρίου. Τέλος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννιέται το 347 μεταχριστών στην αντίόχεια της Συρίας. Είναι το μυαλό και σπουδάζει πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια, κοντά στο διάστημα το τερίτορα Λιβάνιο, αλλά και στην Αθήνα. Αφού αποπερατώνει τις σπουδές του, επανέρχεται στην Αντιόχεια και αποσύρεται στην έρημο και σε ένα από τα πολλά μοναστήρια στα γύρω βουνά της Αντιόχειας για πέντε χρόνια, όπου ασκητεύει προσευχόμενο και μελετώντας τις Αγίες Γραφές. Την 15 Δεκεμβρίου 397, με κοινή ψήφο βασιλιά Αρκαδίου και Κλήρου, Γίνεται Πατριάρχης Κωνσταντινού Πόλεως. Σταθμοί στη μαρτυρική του πορεία ήταν η Χαλκιδώνα, η Νικομίδια, η Νίκια, η Άγκυρα και η Σάρια. Μετά παίρνει διαταγή και μετακινείται στην Κουκουσό της Αρμενίας, όπου έμεινε τρία χρόνια και έγραψε 204 εξαίρετες επιστολές σε διάφορα πρόσωπα. Από εκεί στα Κόμμανα, όπου μετά από πολλέ κακουχίε και άλλες τελεπορίες πεθαίνει το 407 μεταχριστόν. θυμηθήκαμε κάποια έτσι, χαρακτηριστικά τη ζωής αυτών των τριών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας που όλοι κάποια στιγμή λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει όμως άραγε γιατί αυτοί οι τρεις Άγιοι εμ, να είναι ταυτόχρονα μεγάλοι Αγίοι της Εκκλησίας αλλά και προστάτες της παιδιάς μας έχουν άραγε κάτι να μας πούν σε μας σήμερα κάτι να διδάξουν με το έργο τους και τη στάση τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα Κάνοντας λοιπόν μια ανασκόπηση στο πνευματικό και κυρίως στο παιδαγωγικό του έργο βλέπουμε ότι υπήρξαν μεγάλοι πρωτοπόργοι την εποχή καθώς δεν ήθελαν τους χριστιανούς νέους ανθρώπους χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς ευρύτητα γνώσεων χωρίς γενικό προβληματισμό. Τους ήθελαν μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή μετόχου των κοινωνικών ανησυχιών, των φιλοσοφικών ρευμάτων. Μάλιστα ο Χ τους προτείνει να σπουδάσουν πρώτα στα δημόσια δουλεολατρικά σχολεία και όχι στα μοναστήρια. Ενώ ο Μέγας Βασίλειος στέλνει στον Εθνικό Λιβάνιο φτωχούς χριστιανούς, νέους για να σπουδάσουν κοντά του και δεχάνει χάνει την ευκαιρία να ενίσσει την αξία της φιλοσοφίας και της προσφοράς της στη διαπίστωση, διατύπωση των χριστιανικών δογμάτων στο εκπαιδευτικό κόσμο. Ε, βλέπουμε Ιώνα κάποια έτσι γεγονότα ε, πρωτάκουστα και ανήκουστα για την εποχή εκείνη καθώ κάθε τι που είχε σχέση με την αρχαία ελληνική αγωγή και φιλοσοφία Θεωρούταν απαγορευμένο Γιατί η χριστιανική πίστη ήταν ιδωλατρικό Και αντίθετο Ναι, έτσι Αυτοί ήταν θα λέγαμε πρωτοπόροι Καθώ καταφέραν τη σύζευξη της φιλοσοφίας Του αρχαίου ελληνικού φιλοσοφικού πνεύματος Με τη χριστιανική διδαχή Και τις αξίες που πρέσβευε αυτή ε, Έτσι. Η παιδεία, ε, κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η παιδεία για του τρει ιεράρχε πρέπει να αποτελεί δρόμο απελευθέρωση προσωπική αλλά και κοινωνική. Και όχι μια διαδικασία εξαναγκασμού και ανελευθερίας, Κάποια χαρακτηριστικά βέβαια που δυστυχώ χαρακτηρίζουν το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, γιατί τα βασικά στοιχεία τη αληθινή παιδεία για του τρει ιεράρχε είναι η αγάπη, η ελευθερία και ο σεβασμό του ανθρώπινου προσώπου. Και οι τρει τονίζουν πως η σχέση παιδαγού-μαθητή είναι μια σχέση ελευθερίας και δημιουργίας. Ο διάλογος είναι το καλύτερο μέσο για να επιτευχθεί ο σκοπό της αγωγής. Ε, με άλλα λόγια, ε, αυτή η εξουσιαστικότητα και ο δογματισμός που πολλές φορές τυχαίνει να δείχνουν οι εκπαιδευτικοί προς του μαθητές, δείχνουν μόνο την παντήλη έλλειψη αγάπης προς το πρόσωπο του μαθητή, αλλά δεν φέρνουν και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ο πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεται το δώρο τη ελευθερία που χάρισε ο δημιουργό στα παιδιά και να μην φυλακίζει τι ανησυχίε του, τι φιλοδοξίε του, τα όνειρά του, αλλά να του ανοίγει του δρόμου τη γνώση. Ακούγοντα αυτά που περιγράφουμε μόλι τώρα για το τι αξίε πρέβεσβευαν οι τρει ιεράρχε, δημιουργώ μια εικόνα στο μυαλό μου, μια τάξη η οποία υπάρχει, πραγματικό διάλογο. Κάτι που δεν, είχα, δεν συνηθίσαμε στα δικά μα χρόνια. και αυτό που λέω, μόνο διάλογο, αλλά. Αυτό ο καθηγητής, θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν ξέρω, σίγουρα θα έχει κατύχει και σένα και σας παιδιά, ε, καθηγητές που να μπαίνανε μέσα στην τάξη και το μόνο πράγμα έτσι που να, να θέλαν και να κάνανε και να το βλέπεις αυτό στο πρόσωπό του και στον τρόπο τον οποίο περνούσε η ώρα, να βγάλουν μια συγκεκριμένη ύλη. Ναι, σαφώς, και αυτό πρέπει να γίνει, αλλά έχουν να κάνουν με μαθητές, με παιδιά που δεν ζητούν μόνο αυτό, ζητούν μια, μια επικοινωνία. Αυτό δεν τους ένοιαζε για το συγκεκριμένο παιδί. Του να κάνω τη δουλειά μου, να, κάνω, να πάρω τα λεφτά μου και φτάνει. Όχι να εμπνεύσω μια ψυχή, να επικοινωνήσω μαζί της. Ε, ναι, όμως μπορούμε να, πούμε ότι, μπορούμε να πούμε ότι φταίει και η παιδεία αυτή καθ' αυτή ή το ότι ο καθηγητής έχει μπει στο λούκι τον οποίο άλλοι τον έχουν υποχρεώσει να τελειώσει μια ύλη. Κοίταξε, ο καθηγητής ω παιδαγωγό μπορεί να είναι σε ένα σύστημα το οποίο είναι άθλιο. Ναι, βέβαια. Αλλά πρέπει ω παιδαγωγό να κάνει το καλύτερο που είναι στο χέρι του για να έχει το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο πέρα από τη γνώση που τη παρέχει, να έχει καταφέρει να αποκτήσει μια καλ, ε, καλύτερη προσωπικότητα, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Όταν λέω καλύτερη αυτό εννοώ. Μάλλον σκεφτείς κιόλας, έχει να κάνει ο παιδαγωγό. Είναι σαφώ λειτουργήμα. Έχει να κάνει με την πιο τρυφαίρη. Μερίδα του πληθυσμού. Άμα, άμα ο παιδαγωγό δεν φροντίσει για την προσωπικότητά του, σαφώ και θα βγάλει την ύλη που λες και πρέπει να το κάνει αυτό. Αλλά άμα δεν φροντίσει να εμφανίσει αξίε, ιδέε, ιδανικά στα παιδιά, ποιο θα το κάνει. Είπαμε για να μην πούμε για την κρίση τη οικογένεια. Το παιδί δεν βρίσκεται μέσα στην οικογένεια, δεν υπάρχει διάλογο στην οικογένεια. Έρχεται στο σχολείο. Πού είναι ο δάσκαλο, Πού είναι ο καθηγητή. Ναι, αλλά άμα όλα αυτά τα έχει καλλιεργήσει η ίδια η κοινωνία, το ίδιο το πανεπιστήμιο, τότε πώ γίνεται. Όλο αυτό να συνδεθεί με τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό που θέλω να πει η είναι ότι ο καθηγητής έχει εγκλωβιστεί σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καταρχάς δεν έχει επιλέξει και στη συνέχεια είναι λάθος από τη βάση του. Ε, είναι ίσως μια δικαιολογία για τους εκπαιδευτικούς το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά δεν πάβει να είναι και κάτι που υπάρχει και που ομαστίζει τόσο τα παιδιά όσο και του εκπαιδευτικού. Ναι, έχεις δει και Λισάβετα, αλλά σαφώς αυτό δεν αναιρεί ότι ο, ο κάθε εκπαιδευτικός σε όποια βαθμίδα και αν ανήκει πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να μπορείς να δώσει όσο το δυνατόν καλύτερη αγωγή στα παιδιά όσο περνάει από το χέρι του. Ναι. Έτσι, ερχόμαστε και πάλι εδώ, άλλη μια φορά, να απογοητευτούμε, συνειδητοποιώντα πω αυτέ οι αρχέ που τόσο στηρίχτηκαν από του τρει μεγάλου πατέρε τη Εκκλησία μα έρχονται δυστυχώ σε ελάχιστη επαφή με την πραγματικότητα τη σημερινή παιδείας και συγκεκριμένα με την πραγματικότητα του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματο. Αν προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε έτσι με λίγε λέξει τη σχολική ζωή, όπω στη θέτει το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, βλέπουμε πω από το δημοτικό ακόμα. Βομβαρδιζόμαστε με ένα σωρό άλλε εξωσχολικέ ασχολίε, γλώσσες, πτυχία. Χρειάζονται, μα λένε, για αργότερα. Άλλωστε, μάθει τέχνη και όπω λέει και ο λαό. Να <laughs> ζεστά για αυτά. Μπαίνουμε έτσι σε ένα λαβύρινθο που δύσκολα βρίσκουμε την έξοδο. Ακολουθεί το γυμνάσιο, όπου πραγματικά ξεκινάει ένα επίπονο παρα... μαραθώνιος, που σαν τέρμα του έχει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αγαπημένη μα τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τη τέλεια τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπω έχουμε συνειδητοποιήσει κι εμεί μόλι τώρα που μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο. Σαφώ. Τέλο πάντων. Και τέλο το Λύκειο, κατά τη διάρκεια του οποίου μαθητέ και καθηγητέ ζουν μονάχα για ένα στόχο. Να μπούμε στο Πανεπιστήμιο. Να μάθω όσα θα μου εξασφαλίσουν το μέλλον μου, όσα θα με κάνουν ανταγωνιστικό στην αγορά εργασία. Όλα τα άλλα εκτό ύλη, άχρηστα. Και έτσι καταλήγουμε με ατελείωτε ώρε φροντιστηρίων, καθηγητέ ανιαρή. Ξενύχτια, παθητική απομνημόνευση άπειρων σελίδων, που όμω δεν μπορεί να τα αποφύγει γιατί ανήκουν στα σο. Καθώ όπω όλοι, όπως όλοι θα έμενε οι υποτιθέμενοι, οι δίμονε υποστηρίζουν ότι θα πέσουν και πρέπει να τα ξέρουμε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι όλων αυτών. Έφυξε το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι δυστυχώ το εκπαιδευτικό σύστημα τα καταφέρνει περίφημα στο να μα δημιουργεί ανθρώπου μηχανέ, απαλλαγμένου από συνείδηση και αποκριτικό πνεύμα. Η σκέψη όλων εμά των σπουδαστών, βλέπετε, αντί να διανθίζεται, να ευδοκιμεί, να καλλιεργείται μέσω της γνώσης η οποία προσφέρεται, περιορίζεται μέσα από τα καλούπια που θέτουν οι κάθε είδου συνεχείς και κοπιαστικέ. Εξετάσει που σαφώς δεν μπορούμε να αρνηθούμε, μας μειούν στη σκληρή δουλειά και στο εντατικό διάβασμα, χωρίς όμως την ουσία να μας προσφέρουν κάτι πραγματικά ουσιαστικό, καθώς μας μαθαίνουν να δίνουμε ρομποτικές έτοιμες και όχι να θέτουμε τα δικά μα ερωτήματα, να χτίζουμε τη δική μα προσωπικότητα. Μα δεν είναι παράλογο. Η έλλειψη προσωπικότητα και η απόλυτη εξειδίκευση είναι η, α... η απαιτήσει τη σημερινή καπιταλιστική κοινωνία, που θέλει το κεφάλαιο να κυβερνά και όχι του ανθρώπου. Έτσι και η εκπαίδευση προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτέ τι απαιτήσει και παράγει ανθρώπου μερικώς καλλιεργημένου, με τόσε γνώσει όσε χρειάζονται στην παραγωγή και στο να αποκτήσουν οι όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πανικό του εκπαιδευτικού μα συστήματο που μόλι έτσι περιγράψαμε, τώρα ερχόμαστε εμεί αντιμέτωποι με αυτό το δύσκολο ερώτημα. Ερχόμαστε να αναλογιστούμε τι ευθύνε μα ή μάλλον να αποποιηθούμε κάθε ευθύνη. Καθώ όπω συχνά λέμε, εμεί είμαστε απλά πιόνια, είμαστε τα θύματα σε αυτήν την ιστορία. Εμεί είμαστε αυτοί που θα καθίσουν να διαβάσουν κάθε τι ανούσιο, το οποίο ζητά ο καθηγητή, μόνο και μόνο για να περάσουμε στο πανεπιστήμιο ή για να πάρουμε πτυχίο εμείς θα δεχτούμε αυτή τη συσσωρευμένη και ακατέργαστη γνώση χωρίς τελικά να καταφέρουμε να μορφωθούμε ουσιαστικά. Καθώς δεν μας δίνει, δυνα... δεν μας δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε το πνεύμα και την κρίση μας, να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας πολυπλευρα πλευρά. Και όμως, μήπως τελικά εκτός από θύματα είμαστε και θύτες? μήπω και εμείς δεν αποτελούμε μέρος του συστήματος? Μήπω πριν ζητήσουμε την αλλαγή του πρέπει και εμείς Αντί να καθόμαστε αδρανείς πάνω από τα βιβλία μας να αναθεωρήσουμε τα πιστεύω μας για την παιδεία, άρα για οι προστάτης της παιδείας έχουν να μας πούν κάτι γι' αυτό. Και παιδιά, έτσι αναρωτιόμαστε αν έχουμε κι εμεί ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στη σημερινή παιδεία. Βλέπουμε το αυτονόητο. Αφού λοιπόν αποτελούμε ένα κομμάτι τη, δεν γίνεται να μην είμαστε συνένοχοι για την πλέον καθοδική τη πορεία. Μάλιστα, από τότε που θυμάμαι χάρη τη ζωή μου μέσα στο σχολείο, ακούγα από όλου, από γονεί, από καθηγητέ, δασκάλου, ακόμα και εγώ είχα πει σε αυτήν την παγίδα αυτή την υπέροχη φράση. Το σύστημα φταίει για όλα. Το σύστημα. Κι όμω τελικά, αν το σκεφτούμε καλά, εμεί δεν είμαστε κομμάτι, δεν είμαστε μέρο αυτού του συστήματο. Πράγματι είμαστε. Και μάλιστα από τη στιγμή που η παιδεία είναι κάτι τόσο προσωπικό, οφείλουμε πρώτα απ' όλα στο νύμα στον ίδιο μας, τον εαυτό. Όχι απλά να την καλλιεργούμε αντιμετωπίζοντά την ω βιοποριστικό μέσο, αλλά να την ανάγουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο που θέλει τον άνθρωπο πρωταγωνιστή να υπερασπίζεται αξίε και ιδανικά που ανυψώνουν την ανθρώπινη ουσία του και όχι υποχείριο ενό τεχνοκρατικού συστήματο που έχει ω μόνο στόχο του τον πολλαπλασιασμό του χρήματος. Οπωσδήποτε όλα όσα μας λες, Άννα ε, είναι σε μια ιδανική περίπτωση και για ιδανικά που σήμερα δεν υπάρχουν για τους περισσότερους. Οπωσδήποτε πρέπει να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας και οπωσδήποτε πρέπει να αντιδράσουμε. Αλλά που, ποια είναι αυτή η αντίδραση που πρέπει να έχουμε. Κάποιες φορές νομίζουμε ότι η αντίδραση είναι ένα βίο. Μέσο με το οποίο θα εξαναγκάσουμε κάποιον να κάνει κάτι που εμείς θεωρούμε σωστό. Πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι ζητάμε και τι διεκδικούμε και στη συνέχεια να βρούμε τον σωστότερο τρόπο και τον πιο καλό και για μας αλλά και για τους άλλους ώστε να καταφέρουμε αυτό που ζητάμε. Δηλαδή, ας πούμε, η κατάληψη δεν είναι ένας τρόπος, ένα μέσο ώστε να δώσουμε στους από τους καθηγητές μέχρι τους πολιτικούς, να καταλάβουν ότι αυτό που μας δίνουν δεν θέλουμε να το έχουμε. Δηλαδή το σχολείο που μας πλασάρουν, ας πούμε, ή την εκπαίδευση, την παιδεία που θέλουν να μας περάσουν, εμείς δεν τη θέλουμε ή δεν κάνουμε που είμαστε από αυτήν. και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ε, ο, ο ίδιος ο φοιτητής-μαθητής πρέπει να καλλιεργηθεί και να νοιαστεί για την παιδεία του. Πέρα από το σύστημα που τα φορτώνει όλα στο σύστημα, απαιτεί τα πάντα από το σύστημα και για να αλλάξει το σύστημα, ναι, κάνει κα... άνω κάτω το κόσμο, μεσησοδογικά. Κάνει καταλήψεις, το ένα το άλλο. Ωραία όλα αυτά, αλλά άμα κοιτάξουμε, αφι... Αν αφήσουμε λίγο το σύστημα, και την κοινωνία ολόκληρη και κοιτάξουμε το «ον», τη μονάδα, τον εαυτό μας μας φέρνουν σε μια κατάσταση την οποία και εμείς οι ίδιοι γινόμαστε παραβάτες του ίδιου του συστήματος. Άμα παραδείγματος χάρη ε, σε ένα διαγώνισμα, το κοιτάμε τώρα λιγάκι ε, στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιούμε το σκονάκι παραδείγματος χάρη για βαθμοθυρία, είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο ναι, ήδη το έχουμε καλλιεργήσει τον εαυτό μας, μόνο και μόνο για να πάρουμε ένα καλό βαθμό και να μας πούν οι άλλοι «μπράβο». Τι σκέφτεσαι, Ελισάβετ? Σκέφτομαι ότι αφενός αυτό, αλλά αφετέρου, ε, δυστυχώς το παιδί από μικρή ηλικία μπαίνει σε τη διαδικασία. Όταν ζητάνε οι γονέσεις του περισσότερα, ζητάνε οι καθηγητές τους περισσότερα και όταν ξέρουν ότι υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός, από το πιο μικρό, το να κοροϊδέψει ένα παιδί το άλλο για το βαθμό που πήρε, μέχρι το ότι αύριο μεθαύριο θα πρέπει να είναι καλύτερος ώστε να πάρει μία θέση τρίτο τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και πώς μπορούμε να δούμε συνδέοντας τη ζωή των τριών ενεργαρχών, πώς μπορούμε να δούμε τη δικιά μας ζωή βλέποντας τη ζωή και το έργο των τριών ενεργαρχών μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό, σε εννοώ που δεκοτώ. Αυτό είχαν οι τρεις είδαμε, είπαμε κι εμείς ότι είχαν προτάξει τον άνθρωπο ως αξία, δηλαδή ε, αυτό που λέγαμε ότι με την χριστιανική διδαχή της ισότητας, της ελευθερίας και της αγάπης. Ενώ τώρα, ε, στην κοινωνία μας και στα σημερινά δεδομένα, το παιδί μας περνάει κάπου και λέμε πέρασε γιατρός, πέρασε ε, πολιτεχνείο. Δεν κοιτάμε δηλαδή το, τον άνθρωπο, αλλά κοιτάμε την ουσία, δηλαδή αυτό που πέρασε. Δεν κοιτάμε δηλαδή τον άνθρωπο, τι έμαθε από την τρίτη λυκείου που πήγε, τι συναισθήματα του έδωσαν, δηλαδή το μόνο που έκανε ήταν το σωστό διάβασμα. Ακριβώς αυτό. Ε, σκέφτομαι ότι πολλές φορές η συγκεκριμένη παιδεία που μας δίνεται μέσα από το σχολείο, δεν μα ωφελεί. Δηλαδή, ε, όταν θέλουμε, διαβάζουμε, να πάρουμε ένα καλό βαθμό, παίρνουμε τον καλό βαθμό, μετά τα ξεχνάμε όλα. Και συγκεκριμένα μετά τις Πανελλήνιες, όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο, αισθανόμουν ότι ήμουν τόσο ε, κα καλλιεργημένη μόνο στη μία πλευρά. Ήξερα συγκεκριμένα τη χημία και τη φυσική. Όλα τα υπόλοιπα ήμουν αγράμματε. Και πραγματικά είναι ένα μεγάλο λάθος του εκπαιδευτικού μας γιατί. Το ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, ουσιαστικά, ειδικά στο λύκειο προωθεί αυτό μόνο να σε βάλει στο πανεπιστήμιο. Η γενική παιδεία είναι ξεγραμμένη. Κατεφερνητή σου και τίποτα άλλο. Κάτι το οποίο πρέπει σαφώς να αλλάξει. Ίσως λοιπόν η ευθύνη η δική μας, είτε ως μαθητές, είτε ως φοιτητές, είτε αύριο μεθαύριο ως γονή, είτε ως εκπαιδευτικοί, ε, είναι το να προσπαθούμε να να καλλιεργήσουμε από μόνοι μας την παιδεία μας, το... να εμπλητήσουμε τις γνώσεις μας, να προσπαθούμε με πολλούς τρόπους και από πολλές πηγές να πηγαίνουμε παρακάτω αυτό το ίσως μικρό που μας δίνουν από το σχολείο. Και μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε ότι και η Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια των αξιών και κάποιας εξωτερική ιδέα, η οποία δεν είναι μονοδιάστατη μόνο και μόνο χρησιμοθυρική και βαθμοθυρική. Όπως? Ε, παραδείγματος χάρη άμα δούμε και τη ζωή των τριών ειραρχών ο... παραδείγματος χάρη ο Μέγας Βασίλειος αφιέρωσε την, όλη του τη ζωή για να ε, προστατεύσει τις αξίες και τα ιδανικά άλλων ανθρώπων. Ε, έφτιαξε τη βασιλιάδα. Ε, όλη του την περιουσία την έδωσε ε, για χάρη των φτωχών. Και έκανε και, άλλ, και άλλοι δύο αλλά... Αυτός μου ήρθε πρώτος στο μυαλό και, όντως, άμα κοιτάξουμε και εμείς μονομενά το άτομό μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε προκειμένου να μην φτιαχτεί μια κοινωνία μονοδιάστατη και... Αυτό που λέει ο Αλέξη είναι πολύ σημαντικό, γιατί... Αντίστοιχα, όπω λέμε εμεί τώρα στι μέρε μα, ότι έχουμε πολλέ δυσκολίε, ότι δεν μα βοηθάει πολύ σωστά το σύστημα, ότι δεν μα βοηθάνε οι γονείς μα, κάποιε φορέ, δεν μα βοηθάνε οι εκπαιδευτικοί. Αντίστοιχα, νομίζω ότι ούτε οι τρει ιεράρχε είχαν το καλύτερο σύστημα τότε, ούτε τα μέσα που έχουμε εμεί σήμερα και φυσικά δεν είχαν και την υποστήριξη των άλλων ανθρώπων, γιατί δεν υπήρχε αυτή η ε, διαδεδομένη παιδεία. Συνεπώ, ε, και από την αντίθεση της εποχής, του τότε και του σήμερα, μπορούμε να παραδειγματιστούμε ακόμα μία φορά από αυτούς τους μεγάλους ε, ιεράρχες και να δούμε εμείς τη δική μας ζωή και με τα πολλά μέσα που έχουμε σήμερα, τι μπορούμε να κάνουμε. Τόσο για μας όσο και για τους ε, συνανθρώπου μας. Οπότε είτε είμαστε στη σημερινή εποχή, όπου ζούμε σε Κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν είναι ευνοϊκές και έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο σίγουρα δεν, ε, δεν μας ολοκληρώνει, δεν, δεν, δεν μας δίνει αυτό που θέλουμε ε, είτε βρισκόμαστε στην εποχή των τριών ερχών, όπου υπήρχαν διοχμοί, οι συνθήκες ούτε εκεί ήταν ευνοϊκές βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε μέσα από τη δική μας προσπάθεια αν βάλουμε τις δικές μας αρχές και αξίες στη ζωή μας και προσποθήσουμε να αποκτήσουμε την πεδία που πιστεύουμε ότι αξίζει. κάτι που δεν είπαμε είναι ότι όπως ο χριστιανισμός βασίζεται στην αγάπη, για του τρεις ιεράρχε η παιδεία βασίζεται στην αγάπη. Η αγάπη που είναι μεταξύ του καθηγητή και του μαθητή είτε η αγάπη για τη γενική μόρφωση. Έτσι η αγάπη λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας είναι πιο γλυκιά και από τη ζωή. Προσφέρουμε σήμερα παιδεία αγάπης? Όχι. Τότε λοιπόν πώ θέλουμε να έχουμε παιδεία ζωής. Η παιδεία για να είναι επιτυχημένη πρέπει να μιλά στις ψυχές, να τις κάνει να χαίρονται, να ονειρεύονται, να δημιουργούν. Να είναι, όπως προτείνουν οι τρει ιεράρχες, δρόμος απελευθέρωσης και όχι διαδικασία εξαναγκασμού και ελευθερία. Αν θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε τους τρει ιεράρχες, δεν χρειάζεται να το κάνουμε μέσα από ακίνδυνες τυπικέ γιορτές. Απαιτείται μελέτη του έργου τους, της προσφοράς τους, αλλά κυρίως η μίμηση της του. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους μαθητές, καθηγητές, εκπαιδευτικού και μακάρι έτσι να τους έχουμε σαν πρότυπο τόσο στο, στην ε, σχολική μας, ε, πανεπιστημιακή μας πορεία αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Σε αυτό το σημείο, ο ρεδιεφωνικός χρόνος τη εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές μας από το site της ΧΦΕ Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης ραδιοκαταγραφές papakichfe.gr τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 210-4118-602 και στο 210 μαζι σας απόψε ήταν... Η Ιωάννα Χαντή Καληνύχτα. Από Δημητρίου. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ο Αλέξης Παπάς. Καλό βράδυ Ελισάβετ. Και η Ελισάβετ Σαλιβέρου. Ενώ τον ήχο ρύθμιζε ο Δημήτρης Γιάγκου. Από μας, εμάς, καλό σας βράδυ. Αδιοκαταγραφές. Η κύριμα παρέμβασης της φιλαρίας του λόγου. Η ραδιοφωνική συντροφιά της χριστιανικής φυτιτικής σένοσης καταγράφει τον παλμό της επικεροττάς στους 91,2 εθέμ της πυρέκισης εκκλησίας.